όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Κάντης για την ομοί Γκίνσπεργκ 1894-1956 Μετάφραση Άρης Μπερλής, 2. Πάλι και πάλι. Το ρεφρέν των νοσοκομείων. και ακόμα δεν έγραψα την ιστορία σου. Την άφησα όριστη. Λίγες εικόνες. Τρέχουν με στο μυαλό. Σαν το σαξοφωνικό χορό των σπιτιών και των ετών. Μνήμη των ηλεκτροσοκ. Τις μεγάλες νύχτες. Παιδί στο διαμέρισμα του Πάτερσον. Παρακολουθώντας τα νεύρα σου. Ήσουν χοντροί. Την επομένη σου κίνηση κινο το απόγευμα που δεν πήγα σχολείο και έμεινα σπίτι για να σε φροντίσω. Πρώτη και τελευταία φορά, όταν ορκίστηκα πως αν διαφωνήσουν οι άνθρωποι με την αντίληψή μου για τον κόσμο, θα χαθώ την υποχρέωση που ανέλαβα μετά, τον όρκο να φωτίσω την ανθρωπότητα. το είναι παρουσίαση των λεπτομερίων. Τρελός, σαν και σένα. Διανοητική ισορροπία, το κόλπο τη συνένεση. Κοίταξες όμως έξω από το παράθυρο στη γωνία και είδε ένα μυστικό δολοφόνο από το Νιούαρκ. Κι έτσι πήρα τηλέφωνο το γιατρό. Οκ, πήγαινε δικά κάπου να ξεκουραστεί. Φόρεσα λοιπόν το παλτό μου και σε κατέβασα κάτω. Στο δρόμο ένα πιτσιρίκος με τη σάκα του φώναξε μυστήριο πώ: Που πα κυρα στο χάρο. Ανατρίχιασε. Και συσκέπασε στη μύτη σου με τη σκοροφαγωμένη γούνα. Προσωπίδα για τα δηλητηριώδη αέρια που είχαν διαρρεύσει στην πόλη Τα ψεκάζει η γιαγιά Κι ήταν ο οδηγός του λεωφορείου μέλος της πύρας Ανατρίχιασε όταν τον είδες Μόλις και σε κατάφερνα να προχωρήσεις Στη Νέα Υόρκη, στην Times Square Για να πάρουμε ένα άλλο λεωφορείο Όπου τραβιόμαστε δυο ολόκληρες ώρες Πολεμώντας του κοριού και βραίοι και αρρώστια Άβρα δηλητηριασμένοι από τον Ρούσβελ για να σε καθαρίσει και εγώ ακολουθούσα Ελπίζοντας πως όλο αυτό θα τελειώσει Σε ένα ήσυχο δωμάτιο Σε ένα βικτοριανό σπίτι Δίπλα σε μια λίμνη <Κι> Κάναμε τρεις ώρες μέσα από τούνελ Διασχίζοντα όλη την Αμερικάνικη βιομηχανία. Οι μπαγιόν ετοιμαζόταν για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ρεζερβουάρ, δεξαμενές αερίων, εργοστάσια σόδα, βαγόνια, εστιατόρια, φρούρια, μηχανοστάσια σιδηροδρόμων, στους πευκόνε Ινδιάνη του Νιου Τζέρσεϊ, ήρεμε πολιτείες, ήσχοι δρόμοι μέσα από του αμουδερού δενδρόνε, γεφύρια σε παραπόταμα χωρί ελάφια, πλήθο παλιά κοχίλια στην κήτη. και κάτω. Ένα τόμαχοκ ή κόκαλο της Ποκαχόντα και ένα εκατομμύριο γριέ σε καφετιά σπιτάκια που ψηφίζουνε Ρούσβελτ, δρόμοι που διασταυρώνονται στη δημοσιά της τρέλα, ίσως ένα γεράκι σε ένα δέντρο ή ένας ερημίτης ψάχνοντα για ένα κλαδί γεμάτο κουκουβάγιας. Και δώσ του να θε να με πείσει, φοβόσουν του δύο στο μπροστινό κάθισμα, ροχάλιζαν αδιάφορα. Σε ποια διαδρομή να τώρα, Άλεν. Δεν καταλαβαίνει, είναι από τότε που εκείνα τα τρία μεγάλα μπαστούνια στην πλάτη μου, κάτι μου κάνανε στο νοσοκομείο. Με φαρμάκωσαν. Θέλουν να με καθαρίσουν. Τρία μεγάλα μπαστούνια. Τρία μεγάλα μπαστούνια. Η γριά στρίγκλα, η γιαγιά. Περασμένη εβδομάδα που την είδα, φόραγε παντελόνια σαγέρο, με ένα σακούλι στην πλάτη. Ανέβαινε στο διαμέρισμα από την πίσω σκάλα, στην έξοδο κινδύνου, με δηλητηριώδη μικρόβια. Για να μου τα ρίξει τη νύχτα. Μπορεί και να τη βοηθάει ο Λιούις τον κάνει ό,τι θέλει. Είμαι μάνα σου. Πήγαινε με στο Λέικουντ, κοντά που είχε τσακιστεί ο Κομιζέπελιν, ολόκληρο Χίτλερ σε έκρηξη. Εκεί μπορώ να κρυφτώ. Φτάσαμε εκεί. Το αναπαυτήριο του δόκτωρο Στάδε. Κρύφτηκε πίσω από μια ντουλάπα. Φώναζε να τη κάνουν μετάγκηση. Μα πέταξαν έξω με τι κλωτσιέ. Γυρίζαμε σαν την άδικη κατάρα, με τη βαλίτσα. Άγνωστα σκοτεινά εξοχικά σπίτια. Σούρουπου. ισκιές των πεύκων. Μακρύ η έρημη δρόμη γεμάτη τριζόνια και φαρμακερό κισό. Τη έκλεισα το στόμα τώρα. Μεγάλο σπίτι. Αναπαυτήριο. Δωμάτια. Έδωσα στην οικοκυρά λεφτά για μια εβδομάδα. Ανέβασα πάνω τη σιδερένια βαλίτσα. Κάθισα στο κρεβάτι. Περιμένοντα την ώρα και τη στιγμή για να το σκάσω. Περιποιημένο δωμάτιο στη Σοφίτα, Χαρούμενο στο κρεβάτι. Δαν τελένει χειροποίητο χειροποιεί το ταπέτο, Λεκιασμένη τα πετσαρία, παλιά σαν την αωμή, δικά μας πράγματα. Έφυγα με το επόμενο λεωφορείο για τη Νέα Υόρκη. Έγιρα το κεφάλι μου πίσω στο τελευταίο κάθισμα, με ένα βάρος στην καρδιά. Θα έχουμε και χειρότερα. Την εγκατέλειψα, Βυθισμένο εν Ήμουν μονάχα δώδεκα. Θα κρυφτεί στο δωματιό της Και θα βγει χαρούμενη το πρωί για το breakfast Ή θα κλειδώσει την πόρτα της Και θα κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια Από το παράθυρο τους κατάσκοπους Το σοκάκι Θα φουγκράζεται μέσα από τις κλιδαρότριπες Αόρατα χιτλερικά αέρια Θα ονειρεύεται σε μια καρέκλα Ή θα με κοροϊδεύει Μπροστά σε ένα καθρέφτη Μόνη Άμες. to leave. I wish that you would just leave, cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal, this pain is just too real, there's just too much that's Splatters and dreams, your voice has chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal. Δώδεκα και γύριζα νύχτα με το λεωφορείο, διασχίζοντας το νιου και είχα αφήσει την αομή στις τρει μοίρες στο στοιχειωμένο σπίτι του Λέικουντ, παραδομένος στο λεωφορείο της δικής μου μοίρας, βυθισμένος σε ένα κάθισμα, όλα τα βιολιά σπασμένα. Η καρδιά μου πονούσε στα πλευρά μου, το μυαλό μου άδειο, θα ήταν ασφαλή στο κυβούρη της. Ή πίσω στο διδασκαλείο μέσης εκπαιδεύσεως στο Νιουάρκ. Μελετώντας με επιμέλεια την Αμερική με μια μαύρη φούστα. Χειμώνα στο δρόμο χωρίς μεσημεριανό. Μια πεντάρα το τουρσί. Σπίτι το βράδυ για να φροντίσει την Ελεάνορ στο κρεβάτι. Πρώτος νευρικός κλονισμός το 1919. Δεν πήγε σχολείο. Έμεινε σπίτι ξαπλωμένη σε ένα σκοτεινό δωμάτιο τρεις βδομάδες. Κάτι κακό. Ποτέ δεν είπε τι. Κάθε θόρυβο την αναστάτωνε. Όνειρα των τριχμών της Wall Street. Πριν από την κρίζα ύφεση, πήγε στα βόρεια της Νέα Υόρκη, ανέλαβε. Όλου τη έβγαλε φωτογραφία, καθισμένη σταυροπόδι στο χορτάρι, τα μακριά μαλλιά της πλεγμένα με λουλούδια, χαμογελάει, παίζει να νουρίσματα στο μαντολίνο, καπνό από φαρμακερό κύσο σε θερινέ κατασκηνώσει αριστερών, και γονίπιο έβλεπα δέντρα. Ή πίσω στο σχολείο να γελάει με τους ηλίθιους των καθυστερημένων τάξεων, η ρώσικη ειδικότητά τη. με ονειρόδι χείλη, μεγάλα μάτια, αδύνατα πόδια και αρρωστιάρικα δάχτυλα, καμπούριδες, ραχητικοί, μεγάλα κεφάλια, σκυμμένα πάνω απ' την αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, ένας μαυροπίνακας γεμάτος γάτα. Η Νόμι διαβάζει υπομονετικά μια ιστορία από ένα κομμουνιστικό βιβλίο με παραμύθια. Η ιστορία της ξαφνικής γλυκίτητα του δικτάτορα. Η συγχώρεση των μάγων. Οι ασπασμοί των στρατών. Νεκροκεφαλέ γύρω από το πράσινο τραπέζι. Ο βασιλεύς και η εργάτε. Τα τυπώνανε στο Πάτερσον το 30, όσο του αυτή τρελάθηκε, ή εκείνη βάλανε λουκέτο. Και τα δύο. Ο Πάτερσον. Γύρισα σπίτι αργά εκείνη τη νύχτα. Ο Λούι είχε ανησυχήσει. Πώ μπόρεσα να με τόσο Τίποτα δεν σκέφτηκα. Δεν έπρεπε να την αφήσω. Τρελή στο λέει Κουτ. Το γιατρό. Τηλέφωνο στο σπίτι στα πεύκα. Ήταν αργά. Έπεσα στο κρεφάτι εξαντλημένος. Ήθελα να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Πιθανότατα εκείνο το χρόνο, ερωτευμένο με τον ωρό, ήρωα των γυμνασιακών μου σκέψεων, Εβραόπουλο, αργότερα έγινε γιατρό, εκείνη την εποχή ένα ήσυχο καθαρό παιδάκι. Αργότερα θυσίασα τα πάντα για χάρη του. Μετακόμισα στο Μανχάταμ. Τον ακολούθησα στο κολέγιο. Προσευχόμουν στο φεριμπότι να υπηρετήσω την ανθρωπότητα, αν με δεχτούνε. Ορκίστηκα τη μέρα που θα πήγαινα για τις εισιτηρίε εξετάσεις. Να είμαι τίμιο δικηγόρος των αγωνιστών εργατών. Θα έκανα ειδικότητα. Με ενέπνεαν ο Σάκο και ο Βαντσέτη, ο Νόρμαν Τόμας, ο Ντέμπ, ο Άλτγκελτ, ο Σάντμπουρκ, ο Πόου. Μικρά γαλάζια βιβλία. Ήθελα να γίνω πρόεδρο ή Άψητο συμφορά μου. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλη.